για να θεμελιωθεί με δύναμη ακαταγόνιστον και υπερφυσική η νέα θεία τάξη σε τον κόσμο την οποία θα εκπροσωπεί η Εκκλησία ως άλλη βασιλεία του Θεού επί της γης.